Δεν είχα πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Η μπάρμπη που σα έλεγα ξανάρχεται. Δεν είχα πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Έχουμε δράματα ανθρώπινα Θα ακούσουμε τέτοια, ακούσατε εδώ Ο Καρατζαφέρης είναι αυτός, ο άλλος είναι ο ο Τσίπρας Που μιλάει για την Μπάρμπι. Αγαπημένη κούκλα Πολλών ανθρώπων φαντάζομαι Του υποψήφιου πρωθυπουργού Αρκετά γιατί προχθές ένα Meeting εκεί των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Την ανέφερε δύο-τρει-τέσσερι φορέ Την Barbie, οπότε Ε, αναγκαστικά θα μείνουμε και εμείς αυτό Διότι κάτι κρύβεται πίσω από τον κώδικα αυτόν τον πολιτικό Και θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε Να ανασυνθέσουμε και αποσυνθέσουμε ό,τι ακριβώς είπε Αλλά μέχρι να τα κάνουμε αυτά να πάμε σε ένα άλλο ανθρώπινο δράμα Του Ευάγγελου Βενιζέλου Ο οποίος με τον τρόπο του βέβαια Λέει και αυτός ότι σήμερα δεν υπάρχουν άντρες Παιχνίδια δεν υπάρχουν παλικάράκια. Που καθαρίζουν επειδή έχουν πιστικό λόγο ή προσωπική γοητεία δεν υπάρχουν. Η μπάρμπη που σα έλεγα ξανάρχεται. Μα ενώνει η πίστη στι αξίε. Πείτε τα πατσούρια καλά, κατεβάστε τι κουτίνε. Να μαζί καραμάτικα και μα βουλτσώνουν με πόδια και με χέρια. Τη δημοκρατία. Του κοινωνικού κράτου δικαίου, του πολιτικού ελευθερισμού, του ενεργού και υπεύθυνου πατριωτισμού. <σχει> Μάλλον είμαστε η μόνη εκπομπή που, όποτε ακούμε έναν πολιτικό του Πασόκυριο να μιλάει για αξίε, στεκόμαστε λίγο. μας αρέσει πάντα αυτό. Κλείνουμε τα παντζούρια, μα μουτζώνουν με χέρια και με πόδια, όπω λέει και ο Ρε τη Μακρύ. Συνήθω όλοι το ξεπερνάνε. Εμεί στεκόμαστε σε αυτό διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει αξίε κάποιο άνθρωπο Πολύ περισσότερο συλλογικότητα, κόμμα εδώ εν προκειμένω το Πασόκ και είναι πολύ ωραίο όταν τι αξίες αυτές μας τι θυμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ακούσαμε και ποιε είναι οι αξίες. Οι άνθρωποι του ποταμού βγαίνουν και μιλάνε στα παράθυρα και στα ραδιόφωνα είναι πολύ καλό αυτό για να καταλάβουμε τι ακριβώς λέει το συγκεκριμένο κόμμα χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα που έχει πιάσει ένα 6% στις δημοσκοπείς και μάλιστα τριήμερο καθαρίζει αποκριά. Τέλο πάντων, συμβαίνουν αυτά, έχουμε εμπιστοσύνη σε έναν μόνο ηγέτη το 2014, χωρίς να ξέρουμε τίποτα απολύτως, ούτε για τον ηγέτη παρά μόνο ότι έκανε καλές εκπομπές για κάποια θέματα, ούτε για το κόμμα. Ο κύριος Νίκος Δήμου είναι ένα από τα στελέχη του νέου κόμματο, παλιός συγγραφέας, σοβαρή περίπτωση στο δημόσιο λόγο της, ε, της χώρας, έχει γράψει και ωραία βιβλία, είναι και ο εμπνευστή του συνθήματος «Δεν ξεχνώ για την κύπρο. Αν θυμάστε από τότε την έχει πει πολλές φορές στην ιστορία Έχει δουλέψει και στη διαφήμιση, έχει βγάλει και βιβλία Εν πάση περιπτώσει διαφορετική άποψη από αυτή που εμείς εδώ σε πολλά θέματα ε, εκπέμπουμε Αλλά είναι μια σοβαρή περίπτωση ανθρώπου Παρόλα αυτά πήγε στο ποτάμι και πώς τώρα ένα σοβαρός άνθρωπος Έτσι όπω ορίζουμε το σοβαρό με πολύ αδρές γραμμές Όταν ε, πρέπει να μιλήσεις για την πολιτική κατάσταση της χώρας και το πώς θα βγεις από αυτό το αδιέξοδο, πώς κατεβαίνει πέντε κλικ απευθείας στη σοβαρότητα. Θα ακούσουμε εδώ τον κύριο Νίκο Δήμου. Θα σας θυμίσει το μισοτάκι, θα καταλάβετε γιατί παπάκι δεν θα τάξει, αλλά όμως θα τάξει 100.000 θέσεις εργασίας. Υπάρχει πράγματι τεράστια ενέργεια. Mm. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει συγχρόνως και ένας πολύ μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας, περίπου 100.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, που δεν βρίσκουν ανθρώπους κατάλληλου για να τους προσλάβουν. Υπάρχει μια έρευνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και τι θα κάνετε εσείς γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα μιας ταχύριθμης εκπαίδευσης, που νομίζουμε ότι μέσα σε έξι μήνες θα μπορέσουμε... Να δώσουμε δουλειά σε 100.000 ανθρώπου. Η μπάρμπη που σα έλεγα, ξανάρχεται. Μέσα σε έξι μήνε θα μπορέσουμε να δώσουμε δουλειά σε 100.000 ανθρώπου. Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Μόνο μέσα σε 6 μήνε εκατοχιλιάδε άνθρωποι. Υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από αυτό, δεν το είπε τυχαία. Έχουν και πρόγραμμα, όπω είπε, το έχουμε μελετήσει. Δεν μα είπε λεπτομέρειε. Πολλοί θα θέλαμε να ακούσουμε. Είναι πάντω πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν ρωτήσαμε και κανεί δεν ρώτησε ούτε ο Ευαγγελάτου που τον είχε καλεσμένο χθε τι μισθό θα παίρνουν όλοι αυτοί, διότι αυτά είναι λεπτομέρειε. Σε αυτή τη φάση είμαστε σε αριθμό. να θυμίσουμε στον κύριο Δήμο, στο ποτάμι, σε όλου ότι 500.000 του έχει τακτοποιήσει ο Βενιζέλο πριν κάνα δίχρονο που έλεγε 500.000 άμεσα. Άλλου τόσου περίπου με κάτι προγράμματα, 450.000 νομίζω, ο Βρούτσε. Οπότε δικαίω μόνο 100.000 τακτοποιεί το ποτάμι, γιατί αυτοί έχουν περισσέψει από το 1,5-1300 εκατομμύριο ανέργων. Αλλά και όλοι αυτοί ταυτόχρονα σε δύο χρόνια θα έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με τον Κεδίκο Γλου που τον ακούγαμε χτε. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να εκπονηθεί πρόγραμμα. παρόλα αυτά έχουν εκπονήσει το ποτάμι πρόγραμμα. Ε, και υπάρχει και σχέδιο πίσω από όλα αυτά και ένας ιδικός άνθρωπος αλλά δεν μας είπε περισσότερα μας το κρατάει έκπληξη και θα σας πω και ένα μυστικό ότι έχουμε ήδη την στήριξη ξένων ε, παραγόντων οι οποίοι μας λένε προχωρήστε και εμεί θα χρηματοδοτήσουμε αυτή την... Πότε προλάβατε, ναι. πείτε μας τον ξένο παράγοντα γιατί φαντάζομαι ότι σαν ακόμα δεν θέλετε μυστικά ποιος είναι ο ξένος παράγοντας ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο αυτό, αυτό, αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα φαντάζομαι αλλά θα το μάθετε πολύ σύντομα Ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο Ένα σχέδιο μεγαλείο Εγώ τι να σας πω εγώ έμεινα ξερός Τι σχέδιο Δεν μου το πες έχω αποφασίσει Να βγω στα άκρα Θα πολεμήσω, θα φωνάζω Και δεν θα με κρατήσει κανείς Γιατί ο κάθος πρευσμός δεν έχει περάσει. Στα άκρα Και ο Καρατζαφέρης Όπω ακούσατε, βγαίνει γιατί δεν έχει ο κάθε περιορισμό που μέχρι τώρα πρέσβευε με τέτοια συνέπεια, δεν έχει πέραση. Οπότε βγαίνει στα άκρα. Όσο για πριν ακούσαμε, υπάρχει το σχέδιο: 100.000 θα εκπαιδευτούν πρώτα όλοι αυτοί, και αμέσω μετά θα πιάσουν δουλειά. Δεν μα είπε όμω ποιο είναι από πίσω. Όλα αυτά είναι μυστικά τα οποία κάποια στιγμή θα αποκαλυφθούν. Οπότε αυτό που μπορεί να κάνουν τώρα οι 100.000 είναι να χαίρονται ότι σε έξι μήνε, αν δεν τακτοποιηθούν από Βενιζέλο, Βρούτσι και Εδίκο σε δύο χρόνια, θα βρουν σίγουρα. Δουλειά. Όλα αυτά στην Ευρώπη της ανεργίας. Όλα αυτά ακούγονται στην Ελλάδα της ανεργίας του 1,5 εκατομμυρίου χωρίς να βλέπει φως κανείς και κυρίως στην Ευρώπη της ανεργίας που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν προβλέπεται να λύνεται γιατί δεν πρέπει να λυθεί. Για τόσο απλούς λόγους, ε, στοιχειοδός να δει κάποιο τι κινήσεις που γίνονται, καταλαβαίνει και καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Η ανεργία χρειάζεται και... Όποιο δουλεύει θα παίρνει 300, 400, 500 maximum. Γιατί όπω ακούτε η κάπου εκεί και κάπου προ τα εκεί πιέζει τα πράγματα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Και γενικότερα έχει ληφθεί απόφαση. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει, αν λειτουργήσει αυτό το οικονομικό σύστημα στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα έχει όλου του άλλου να τάζουν και να παίζουν με τον πόνο. Το πόνο, όχι τον πόνο, το γνωστό που παίζει πολύ τι τελευταίε μέρε των ανθρώπων. Μια που είπαμε πόνο και όχι πόνο. Να πάμε σε έναν ανθρώπινο πόνο πάλι του ίδιου ανθρώπου που ακούσαμε και πριν του Ευάγγελου Βενιζέλου ο οποίος μετά από τρία-τέσσερα χρόνια μνημόνιο δεν αντέχει πια και κυρίως ας πούμε την αλήθεια τελείως, απολύτως φέρουμε βάρη ψυχολογικά λόγω της κόποσης και του σοκ που έχει προκαλέσει η ανάγκη λήψης αντιδημοφιλών μέτρων Δεν μπορώ, Φέρουμε βάρη ψυχολογικά λόγω της κόπωσης. Λόγω της κόπωσης και του σοκ που έχει προκαλέσει η ανάγκη λήψης αντιδημοφιλών μέτρων. <ΚΟΣ> Αυτό. Αν υπάρχει μια κόποση και ένα σοκ, είναι σε αυτούς που λαμβάνουν τα μέτρα και όχι αυτοί που τα υφίσταται τα μέτρα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατά καιρού το έχει πει με διάφορους τρόπους και πολλά στελέχη του Πασόκου ότι κουραστήκαμε πια να βάζουμε χαράτσια, φόρους, να καταστρέφουμε ζωές, ως εδώ, λένε στην Τρόικα. Όλο αυτό προκαλεί μια μεγάλη κόποση ε, ο ε. και ψυχολογική φθορά κυρίω γιατί παίρνει μέτρα μια φορά, δύο, τρει, τέσσερι, είκοσι. Πακέτα, μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, χαράτσια, φόρου, κλείνει μαγαζιά, καταστρέφει ζωέ. Οπότε, κάποια στιγμή κουράζεσαι από όλα αυτά, αφού δεν κουράζουν οι άλλοι από κάτω και να σε τακτοποιήσουν εκεί που πρέπει και που οι σελίδε τη ιστορία έχουν ορίσει να τακτοποιηθεί. Οπότε, έρχεται ο ίδιο και λέει: Ω εδώ. Να ξαναπάμε λίγο στο ποτάμι, στον κύριο Νίκο Δήμου, τον ξέρετε όλοι, τον θυμόσαστε πώ είναι και οπτικά. Χτε βράδυ έκανε μια εμφάνιση στον Ευαγγελάτο. Και είπε για το συγκεκριμένο κόμμα, το καινούργιο, το Ποτάμι, ότι δεν έχει ιδεολογία. Δεν έχει ιδεολογία ένα κόμμα ε, που ασχολείται με τα πολιτικά της Ελλάδας. Να ακούσουμε όμως πώς ακριβώς το διατύπωσε. Το Ποτάμι είναι πραγματικά μια νέα πρόταση. Και άκουσα αυτό το ότι δεν έχει ιδεολογία και ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτό το πράγμα είναι ένα από τα πολύ θετικά για μένα πράγματα του Ποταμιού. Οι ιδεολογίε. Τα κλειστά συστήματα ιδεών, αυτό είναι μια ιδεολογία. Είναι κάτι που εμποδίζει να γίνει μια σωστή πολιτική. Το ότι δεν έχει ιδεολογία. <συστά> το ότι δεν έχει ιδεολογία και ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτό το πράγμα είναι ένα από τα πολύ θετικά για μένα πράγματα του ποταμιού. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο να ζει, να διεκδικεί συλλογική δράση χωρίς να έχει ιδεολογία. Ακόμη και αυτός που λέει ότι δεν έχω ιδεολογία, έχει ιδεολογία. Την μη ιδεολογία. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν το δει κανεί, αυτά που ζούμε στις μέρες μας είναι προϊόν ιδεολογία, η ανεργία. Έτσι, όπως υπάρχει σε όλε τι χώρε, όχι μόνο στην Ελλάδα τόσο μεγάλη, ακόμη και όταν ήταν μικρότερη, είναι προϊόν ιδεολογία. Οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι είναι προϊόν ιδεολογία. Κάποιοι το είχαν ως ιδέα, ω στρατηγική και το εφάρμοσαν και στην πράξη. Τα 400 ευρώ μισθό ή τα 380 καθαρά που παίρνει ο... όποιο είναι στο Ταμείο Ανεργία, είναι αποτέλεσμα ιδεολογία. Η Ατομική Σύμβαση, το να δουλεύει. Να υπογράφει μόνο εσύ απέναντι στον πανίσχυρο εργοδότη σύμβαση χωρί να υπάρχουν συλλογικέ που κάτι ψιλοέσωζαν μέχρι τώρα, έστω και από τι πουλημένε και ξεπουλημένε ηγεσίε τη ΓΕΣΕΕ, κάτι έσωζαν, Αυτό το να μην υπάρχει κι αυτό είναι ιδεολογία. Η απόλυση, η απειλή τη απόλυση, η τρομοκρατία να ζει με αυτό και να μην κάνει τίποτα άλλο και να δέχεσαι όχι μόνο 380 και 200 και 150 στη συνέχεια. Είναι ιδεολογία. Είναι η ιδεολογία που ισχύει σήμερα. Όταν κάποιο βγαίνει και λέει εγώ δεν έχω ιδεολογία, δεν έχω ιδεολογία που θα ανατρέψει την μαύρη και αρρωστημένη σημερινή ιδεολογία, αποδέχεσαι τη σημερινή μαύρη αρρωστημένη ιδεολογία. Αυτό που δουλεύουν δεν έχει ιδεολογία, έχει ιδεολογία. Τη σημερινή ισχύουσα ιδεολογία που είναι καταστροφική για το σύνολο. Άρα είναι ο καλύτερο για να διατηρήσει αυτήν την ιδεολογία. Και απρό πω, πολλοί νόημοι άνθρωποι, όπω είναι ο κύριο Δήμο, καταφεύγουν σε τέτοιου τύπου. Λεκτικά ή δεν ξέρω εγώ ιδεολογήματα για να αποδείξει ότι δεν έχει ιδεολογία ενώ έχει την κυρίαρχη στην πιο μαύρη τη μορφή ιδεολογία, την καταστροφική ακριβώ ιδεολογία. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη γιατί είναι πολύ μαύρα και πάμε σε χαρούμενε εικόνε. Γιατί ακούσαμε τα ανθρώπινα δράματα του Βενιζέλου κυρίω, αλλά υπάρχουν και άλλοι συμπολίτε μα και μάλιστα ηγέτες αυτού και τι ηγέτες, αυτού του τόπου οι οποίοι κάποια στιγμή αποφάσισαν να κάνουν το μεγάλο βήμα. Είμαι φορέα του AIDS και έχω πάει με 9.000 άντρε. Είναι απολύτω φυσιολογικό. Απολύτω φυσιολογικό. Απολύτω <Χινιζε> φυσιολογικό. Εγώ είμαι αφηρημένο στον άντρα Είναι απολύτω φυσιολογικό. <Χινιζε> ε, εγώ είμαι φορέα του AIDS. Και έχω πάει με 9.000 άντρες. Ναι, για αυτή την ηλικία νομίζω ο συγκεκριμένος αριθμός μάλλον ε, είναι ο σωστός αριθμός χωρίς να είμαστε και ειδικοί στους αριθμούς. Ο Γιώργο Καρατζαφέρη είναι αυτό που τα λέει αυτά. Τα ακούσατε. Δεν είναι προϊόν Μοντά. Τα έχει πει έτσι όπω πέρασαν στα βουβάκια αυτά. Κανεί δεν του δίνει σημασία. Πάνε οι εποχέ που κάποτε ήταν ισχυρό. Κάποια στιγμή το ρώτησε ο δημοσιογράφο αν θα ξαναγυρίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που θα ακούσει είναι χωρί Μοντά. Γιατί κάπω τη χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό προ του νεοδημοκράτες ψηφοφόρου. Αν μα ακούνε τέτοιοι και αν υπάρχουν. Φαντάζομαι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι. Πώ ο σύντροφο μιλάει για το κόμμα. Ρωτούν πολλοί νεοδημοκράτε. Η βάση, η παραδοσιακή ψηφοφόρη, πότε θα επιστρέψει και ο Γιώργο Καρνταφέρη στο Πότε! Ποτέ. ποτέ. Ποτέ, αγαπητέ. Ακούσα γιατί. Γιατί, απ' τα ένα ξέρουμε πράγμα. Ναι. Είμαι από εκείνου του νέου ανθρώπου, επειδή μπορούσα είχα τύχει με τα κορίτσια, δεν είχα πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Δεν θα πάω τώρα στα γεράματα. Η Νέα Δημοκρατία έτσι, επειδή μετακόμισε στη συγκρού προφανώ, γιατί πριν δεν την έλεγε. Οταν ήταν στη Ριγίλη, ήταν αλλιώ τα πράγματα και δεν σου πάει εικόνα για κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία. Αυτά λοιπόν από τον σύντροφο Γιώργο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211 208 200 ξέρετε ποιο απαντάει εκεί. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφει real και νό το μηνυμάτω, αποστολείς το 54 Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο και με την διαφήμιση που μας έχει έρθει για και την καινούργια κούκλα θα πάμε στις πρώτες διαφήμισης. Η Μπάρμπη ξανάρχεται με καινούριο. Ένδυμα, καινούριο φουστανάκι, καινούργια κόμωση, καινούργια αριθμητική της κομμωδίας αλλά τον ίδιο βέβαια πάντα στόχο. Όλοι είμαστε τυχεροί. Όλες και όλοι. Έχω ακούσει φίλες και φίλοι και ακούω πολλά. Η δέσπονα ταράχτηκε. Και είσαι σύμμορη. Και δάκρυσαν οι εικόνε. Με ηόβια υπομονή, λένε κάποιοι. Αντίθετη, υποτίθεται στο χαρακτήρα μου. Σώπασε, κύρα Δέσπονα, και μην πολυδακρίζει. Στοράχιστα <Στονίκη> <Στονίκη> μείνε εσύ. πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Είμαι φορέας του AIDS και έχω πάει με 9.000 άντρες. Μπάρμι που σας έλεγα ξανάρχεται. Σε μπουρδέλο. Κάποιοι είσαι άτυχος γιατί έτυχε να ασκείς τα καθήκοντα του Προέδρου του Πασόκ του Υπουργού των Οικονομικών, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργού των Εξωτερικών σε τόσο δύσκολες συνθήκες Όχι, είμαι πολύ τυχερός Είμαι πολύ τυχερός γιατί παίρνω μέρος τον πόλεμο της γενιάς μου Στο πλευρό του εχθρού όμως Αυτό δεν είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος Επειδή είναι τυχερός και από διάφορες θέσεις πολεμάει τρία χρόνια, πολεμάει, μανιασμένα. Λυσαλέα θα έλεγε κανεί, Ρωμαλέα όχι, αλλά στο πλευρό του αντιπάλου, του ελληνικού λαού. Ο καθένα το γνωρίζει και έτσι ακριβώ θα καταγραφεί και στην ιστορία, αν και δεν έχει σημασία πώ θα καταγραφεί στην ιστορία, σημασία έχει πώ καταγράφεται στο παρόν. Στο παρόν και το καταλαβαίνει ο καθένα, και ο ίδιο το καταλαβαίνει και αυτό είναι ένα τεράστιο δράμα ανθρώπινο, το οποίο μα αφήνει παγερά διάφορου. Ο Άδωνη, λοιπόν, σήμερα το πρωί ήταν στον Παπαδάκι, διάφορα είπε εκεί. Κάποια στιγμή έκανε κάτι συγκρίσει και του ήρθε στο νου η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα. Γιατί εξελίσσονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Επιτέλου, η αστική τάξη να κάνει και αυτή μια επανάσταση, γιατί αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί. Αν μπορεί να το πει κανεί, επανάσταση. Ε, το έχουν ξαναδοκιμάσει δύο-τρει φορέ στο παρελθόν, αλλά όμω βρήκαν απέναντι έναν ολόκληρο λαό και δεν κατάφεραν, παρά την τεράστια ισχύ τους να κυριαρχήσουν. Ε? Είναι λογικό γιατί όταν ο άλλο δεν είχε κάποτε να φάει, και τώρα έχει και ένα φάει και σχολείο να πάει και γιατρό και νοσοκόμο. Να υπερασπιστεί τον όχι και τόσο καλό Μαδούρο και τον όχι και τόσο καλό Τσάβε. Αλλά από τι προηγούμενε καταστάσει είναι πολύ καλύτερα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Ψιλοεμφίλιο είναι σε εξέλιξη. Ναι, τα βλέπει αυτά ο Άδωνη όπω τα δείχνουν τα κανάλια, τα δυτικά που τα φωτίζουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο όπω γίνεται στην Ουκρανία και οπουδήποτε αλλού. Και τα ράχτηκε. Ξέρετε, μα λέγανε να γίνουμε Αργεντινοί. Ο κύριο Τσίπρα τη λέξη Αργεντινή σπίτι την έχει απαγορεύσει, τη λέει πια. <χει> Μετά μα είπε να γίνουμε Βενεζουέλα. Και ξέρετε τι έβλεπα χθε στο BBC. Έβλεπα που σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο χαρτο. Σκοπεύανε εξήλαιο το ποιο θα πάρει το χαρτί υγεία. Αυτό ήθελε να μα κάνει ο Τσίπρας Από αυτό γλιτώσαμε κύριε Παπαδάκη. Να από μην το πούμε. Εγώ σα Από αυτό γλιτώσαμε. Μισό λεπτό. Τι μισό... η κυρία Δούρου η υποψήφια περιφερειάρχης Ιρεμίσαι. Και μα έλεγε πόσο αρέσει η Βενεζουέλα. Και τώρα σκοτώνονται για ένα κολλό Να μην το πούμε. Να ξέρει ο κόσμο από ότι μα έσαι ο Εδώ το Ρενό ο Παπαδάκη του λέει: εμεί δεν τίποτα γιατί έχει κοκκινήσει λίγο. Και η συνέχεια αμέσω μετά γιατί έθεσε κορυφαίο ζήτημα στον δημόσιο διάλογο. Και τον Τζίπρα να έχουμε τα ίδια πράγματα Θα τον ρωτήσουμε και του υποψηφίου και του ευρωβουλευτέ. Πείτε του όταν θα τον δείτε, έχει χαρτί υγεία σπίτι Γιατί αν είχαμε γίνει Βενεζουέλα, δεν Αυτό να το ρωτήστε ε. Να το πούμε. Με το Σαμαρά έχουμε χαρτί υγεία σπίτι μα. Αυτό είναι μια παραδοχή. Νομίζω συμφωνούμε όλοι με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι τέρα αυτό δεν είναι πριν δουν το ποτάμι ξεβρακώθηκαν, ρε. Τι Είναι αυτό το πράγμα. Εδώ τι περίμενε. Εμεί δεν τι λέμε το χωριό μας, την ψέζη παραιμιά, που λέει πριν το ποτάμι ξεβρακόθηκε. Α ψάξουν να βρουν, τι λέει ο κύριος Θεοδωράκης, και θα διαβάσουν τη συνέντευξή του να πάμε για ποιο δουλεύει. Εδώ δεν ξέραμε για ποιο ζουλεύει. <ΣΣΣ> Πρέπει να διαβάσουμε το κείμενο. Να σου πω. Έλα μου. Από ποιο χωριό είσαι καλή ξεβρακό στην πριν τα ποτάμια. <ΣΣΣ> Από τον πλάτανο τη ηλία, κοντά στην Ολυμπία. Α, ωραία, είναι, έχω πάει. Mm, Πάμε. Κάνει εκεί στο βενζινάτικο, κάνει δεξιά μέσα, ε. <laughs> εκεί, εκεί, εκεί ξεβρακώνες. Όχι, εκεί. Μετά το τζεττόιλ, δεν είναι εκεί που κάνει δεξιά την κατηφορά. <laughs> ναι, ναι. Έχει κάτι πολύ ωραίο σουβλάκια στον πλάτανο. Ναι, <laughs> Στην πλατεία, ένα ωραίο που έχει μια πέργκολα από πάνω. Κάτι, μια, μια, μια κλιματαριά. <laughs> έχει ένα ωραίο χωριό, αγάπη μου το δικό μα. Το, πολύ... το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Έχει ωραίες Βλέπει εμά η μοίρα δεν μα έριξε στην μοικονο, μα έριξη στον πλάτανο. Γεια σου από το λουλάκια τρελιάρι μου. Γεια σου φίλε, γυμναστηριακέ, είσαι. Εγώ είμαι. Εμάς... Καλανιάρη μου, έλα αγορινά. Επιφύσα λοιπόν, θα τα πει όλα όμω μάλια. Εγώ ξέρει. Εγώ θα τα πω όλα. Θα πω ό,τι θέλω. Όλα όλα, εγώ είμαι με τον Σαμαρά, αλλά αυτή την πατσαβούρα φίλε, Δεν την μπορώ με τίποτα, πήγε μαλάκα και έκανε χειροφύλημα στον κοκό, ρε Έμαλια, μα... πήγε στην κοκούσε να έλθει και έκανε χειροφύλημα ρεμάλια. Ποιο ρε? Η... έλεγα ρε, μα... και που πήγε να πούμε. Καλέ σαν... έχει βαφτίσει. Ε? Την έχει βαφτεί, καλοκοσμό. Είναι από αυτή τη σημειώνα του. Με...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 <laughs> πόσα χρόνια ρε μα, αυτοί οι άνθρωποι με αυτά που βοτίξανε από την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια νομίζω από το τελευταίο πλιάτσικο που κάνανε πάνω στο παλάτι. Ε τι είναι αυτά, ρε μακά, πόσα πάγανε. Πού ήρθαν και πήραν άτομα. κάτι να χειροπείρουν, που είχαν ξεμείνει και αυτά, ποιο κρύβουν τα σκοτώσανε. Ήραι μακά, τόσα άτομα ζουν τόσα χρόνια τη χλίδα, αγοράζανε κάτω οικόπεδα, αγοράσανε να πούμε βίλε. Ρε δεν του ήλγαν κανένα ντρε. Τι του αφήνουμε και του βλέπουμε του μακάκε εδώ πέρα.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 Έλα, καλησπέρα σα όλοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον φιλόδηχο που λέει ότι είναι άνθρωπο, αλλά δεν είναι αριστερό. Θέλω να πω ότι άνθρωπο είσαι μόνο όταν είσαι αριστερό. Δηλαδή, η μόνη ιδεολογία που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, που ενδιαφέρεται και το σεβασμό στον άνθρωπο, που θα καταπολεμήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι η αριστερή ιδεολογία. Περισσό live. Ναι, ναι, πε μου. Πω, βέβαια.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 Δεν μα αποκάλυψε το στόχο, αλλά κάτι παραπάνω θα ξέρει γιατί είναι ο Αλέξη Τσίπρας Αυτό που λέει για την Barbie, η τηλεόραση τα τελευταία δύο-τρία χρόνια μεταξύ άλλων, πολλών άλλων, έχει συμβάλει στο να μπερδευτούμε με ο ελληνικό λαό. Ήμασταν που ήμασταν. Είχαμε κάποιε σταθερέ. Είχαμε το Mannolli καψή, ψηλά στην εκτίμησή μα. Τώρα, τελευταία που βγαίνει ο Παντελή Καψή, έχει κλονιστεί λίγο αυτή η σταθερά, γιατί υπάρχει μια, ένα μπέρδεμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, όσοι είδατε χτε βράδυ τον Ενικό, θα σα δημιουργήθηκε πάλι η ίδια σύγχυση. Θα βοηθήσουμε τώρα εδώ εμεί τη σύγχυση. Το θέμα ήταν η δημοσιογράφη, η κρίση, ο ρόλο των δημοσιογράφων. Πολύ ωραίο θέμα, το συζητάμε όλες τι παρέ. Μπήκε και σε μια εκπομπή. Εκεί ήταν ο Παντελή Καψής Ο Παντελής Καψής. και θυμόμαστε όλοι ότι ήταν και διευθυντή στην αντιμνημονιακή εφημερίδα Τα Νέα, επί 10 χρόνια, που είχε ορθώσει ένα μετερίζει αγώνα κατά του Μνημονίου. Θα ακούσουμε πώς εξελίχθηκε σιγά σιγά η συζήτηση. Ακούσατε τι είπε Ούτε. ο Χατζημαρκάκης πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή του Τράγκα στο Είμαι κανάλι Ε. Είπε ότι κάθε φορά που πρόκειται να εκταμιευθεί η δόση παίζεται το ίδιο έργο. Δηλαδή ειδοποιούνται οι διοκτησίε μέσων ενημέρωση ότι αν θέλετε να πάρετε μερτικό αυτά που σας χρωστάει τον κουβέρνο, Θα το πάρετε αν περάσετε αυτό, εκείνο, το άλλο. Ε, Μου με... κάνει μεγάλη εντύπωση ότι το είπε φόρα παρτήρια. Κύριε Κάτς Νικολάου, εσείς στη ίδιο να Σα σου Σας έχει γίνει τέτοια κρούση. Τι εννοείτε. Σας έχει πει ποτέ η Τρόικα... Ότι δεν θα πάρετε σε τα Σε έχετε διαβάσει... Όχι, την γι' αυτό Πώς το λέτε ότι το λέει. Πώς το λέμε. Το λέει ο αυτό λέω. Εγώ γι' το λέει ο Τζιμαρκάκης Ο θέλει να κάνει Σοβαρά το λέτε. Εσείς το λέτε σοβαρά ότι η δεν πάρε πένει. Δεν έχετε Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Σιγά-σιγά η γυναικεία φωνή που ακούω, η Κατέρινα Κρυβοπούλου, ο Παντελής Καψής, ο Χατζη Νικολάου, και ο Στάθης κάποια στιγμή ακουγόντουσαν όλοι αυτοί. Ότι ο Καψής Παντελή ισχυρίζεται ότι η Τρόικα δεν ασκεί πιέσει, όχι συνεχώ, αλλά και όταν πρόκειται να έρθουν οι δόσει. Τα κανάλια δεν έχουν παίξει κανέναν απολύτω ρόλο σε όλα αυτά. Είναι ανεξάρτητη δημοσιογράφη και για να το αποδείξει, επικαλέστηκε τη δική του προσωπική εμπειρία όταν διευθυντή στα Νέα. Ακούσατε από κανένα κανάλι κριτική σε τράπεζα, κύριε Καψί, και μου λέτε πέστε του από τα σύνναφα okay. ότι οι τράπεζες Είπα. δεν ελέγχουν τώρα τη γραμμή των μέσων. Την πολιτική των τη μέσων δεν την Ότι υπάρχει προφανώ εξάρτηση να τελειώσουν από τι τράπεζε είναι σίγουρο. Αν τα μέσα δεν από γίνουν τι... ισχυρά οικονομικά. Πώ θα γίνουν δεν ισχυρά οικονομικά. Πρόκει... <κυρίζονται κυρίζονται> να ξεφύγουν. Αυτό είναι τι γίνεται τώρα. Αλλά δεν επιβάλλουν πολιτική τράπεζα. Το ξέρω Να σα Εμένα δεν μου έχει πει ποτέ κανεί και είμαι έτοιμο να υπερασπιστώ κάθε σελίδα τη δημοσιογραφική μου πορεία 10 Για χρόνια πριν. Για χρονική περίοδο μιλάτε, Τα 10 χρόνια Φε... που ήμουν διευθυντή στα νέα. Για τα προηγούμενα. Ποια προηγούμενα. Σας λέω που ήμουν διευθυντή στα νέα. Έτσι. Είμαι ε, την με, υπογραφή με, μου με, και την εφημερίδα μου. Με. Και τα προηγούμενα με το Λέοντα Καραμπαναγιώτη εξίσου. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε και κανεί να διανοηθεί στα νέα να πάει στο διευθυντή και να του πει Κάνε κάτι και όλοι εμεί που διαβάζουμε τα νέα και τα βλέπουμε δεν το μπορούμε να το αποδείξουμε δεν φαίνεται από τα πρωτοσέλιδά του 10 χρόνια τώρα και τα προηγούμενα 60 ότι λειτουργεί με αυτό τον τρόπο και αδίκως επιτέθηκαν όλοι στον Παντελή Καψή και πολύ σωστά ο άνθρωπος βέβαια με τη σιγουριά που διακρίνει πάντα κάποιον που ξέρει τι λέει υπερασπίστηκε μέχρι τέλους αυτό ακριβώς ότι είναι αστιότητες στα περί χρηματοδότησης ή πίεσης τη Τρόικας προς τα ανεξάρτητα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Και είμαι έτοιμο να απολογηθώ για οτιδήποτε. Ε. Δεν λέω ότι είναι κάποιοι διαπλεκόμενοι οι οποίοι μου τα επέβαλαν. Εντάξτε, Αυτά είναι αστείωτε διαπλοκή... για τα τσοβαρά μέσα. Ε, λέτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαφορά, διαπλοκή... και, και η καθημερινή είναι, είναι ένα πολύ σοβαρό μέσο που αρνούμε να δεχθώ ότι τη επιβάλλει η Τρόικα τη Στάση. Αυτό το τελευταίο ήταν και το καθοριστικό. Ε, ότι όντω δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε δύο-τρία τράνταχτα επιχειρήματα. Το τελευταίο με την καθημερινή νομίζω μα έπεισε όλου. Μπορούμε ανενόχλητοι να ακούσουμε το λαό. Ναι, αχ, σε έπιεσα επιτέλους. Καλέ! καλώς ήρθατε. <laughs> Πού είστε, έτσι είπαμε. Καλέ κα, από πώς θα σε βγω Α, Σόφια, ας... ας... τι έγινε. Στανακίδησα. Από, από πού? Από το εγκεφαλικό. Πού είχα πάρει την Πεντέλη και. Ποια, ποια είναι η Πεντέλη? Η πεντέλη... πεντέλη έχει και εργάτε. Καλά, Έσομαι. δεν σε ακούνε, επέστρεψε και πολύ. <σχ> Για πες τώρα, καλά το εγκεφαλικό. Ο, όλα, καλά. Ο, όλα καλά. Να είστε καλά. Χαίρομαι που σα ακούω. Και εμεί. Πάρα πολύ. Που σε ξανακούμε, γιατί. Γιατί. Από ό,τι κατάλαβα δεν θα σε ακούγει ποτέ κανεί ξανά. Ο... σουναγεραδίκια και. Συγά... Τι γλίτο με τα βλήτα κανέναν Όσο και τον Άρη, καλά. Έτσι θελή. Δεν σιγά μην γκλάψω, σιγά μην φοβηθώ, σιγά μην ψοφήσω, σιγά μην φοβηθώ. Έτσι, τα θάνατο. Ε, δεν πειράζει. Και αυτό θα αρθεί. Τι ακάδουμε. Θα έρθει να μην έρθει, καθυστερεί έτονα να του πάσει τα νεύρα. Αυτό. Γιατί όλοι αυτό θέλουν. Τίποτα εκεί. Α, Επιμονή ας... να σπάσει τα νεύρα του στουρνάρα του Άδωνη που θέλει να ψοφήσετε. Καλείνε κύριε Παπαγιάννη. Τι είναι α... κύριε κεφαλικό μου, πε μου. Αν θα σα πω, σε ένα μπαρ, ρεστοράν του Κάκτου, κάτω στο Χαλάντρι, εκεί μαζεύεται και ο... αυτό που κάνει εκπομπή το μεσημέρι η... του Σαββάτου, ο, ο κύριο Γιάννη. Ότι α... εσύ έπαθε σε κεφαλικό και, και στα μπαρ, α... τι γίνεται. Εγώ πηγαίνω, πάει η μου. Εγώ δεν πάω, πού να πάω εγώ, Δεν βγαίνω τώρα και με το κρύο, πού να βγω. Ναι, είναι και το κρύο Αλλά πραγματικά, τους έβαλε δεν ξέρω πως έγινε και έβαλε εκεί τον αυτός που έχει το μαγαζί και σας ακούν το βράδυ με την στο facebook εκεί πως το λένε που έχει το social όλα τα ξέρει εκεφαλικό, κεφαλικό τι έγινε, ε, να σα πω και βάζω, μήπως έφυγες και είναι με τα σάρκωση, αυτό, είσαι σίγουρη ότι είναι εκεφαλικό τώρα τελευταία, παρόλο που πήρα το πώ το λένε όλα, Πήρε το στο δρόμο το μακρύ, πες το όλα ε, τα, Πήρες να Λέγε. Τα ματωμένα χώματα τώρα διεβάζω Γιατί δεν τα έχω διεβάσει Τον Άρη τον είχα πάρει πολύ παλιά Κοίταξε ε, ε, είμαι ένα, μια γυναίκα Πόσο και... χρονών είσαι Πόσο 74 λοιπόν. Γρέτζο θα λες, όγι γυναίκα Ε, δεν με νοιάζει Είσαι για να σε βάλουν μέσα που χρωστά στην εφορία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 Α, εντάξει, προ τη μη μπερδεύτηκα. Νομίζω πήρα το σαλέ του λιάπη. Πού στο, Στο σαλέ του λιάπη. Δεν το ξέρω, εντάξει, εντάξει το... δεν πειράζει. Πού θέλετε να πάτε εσεί, ή στην Αυστρία. Ε, δεν έχουμε ξαναπάει για σκη στο εξωτερικό και ε, δεν ξέρω. Αλλά προσέχετε αυτά, γιατί δεν είναι καλά τα σημάδια τελευταία. Yeah. Γίνεται στραπάτσα πολλά στα σκη. Μια ο Σουμάχερ, μια ή άλλη Μοσχάρο η Μέρκελ. Δεν είναι για να κατέβει για σκη. Δεν είναι καλά τα σημάδια. Το χιόν έχει χαλάσει πια. Τι να σα πω.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 Καλά, Καλά εγώ να πουλήσω θέλω, δεν λέω Αλλά πού βρήκατε Το τα χρήματα, κρίση έχουμε Το βλέπω Να τα τι δώσεις έναν άστεγο Τι να θέλω Να τα δώσεις έναν άστεγο που θα πας για σκή Έχω δώσει και εκεί Εντάξει, τότε να και πας και... Να πας με όλη μου την καρδιά και τι ευχές μου Και σνόμπορτ να κάνεις Και έλκυθρο, snowmobile και όλα Ωραία, θα μου πείτε τώρα Βεβαίω, που θέλετε, τι πρόεδρε ψάχνω τακ τακ τακ, -τακ, -τακ, -τακ, -τακ.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 Σα χαιρετώ κύριε, συγγνώμη. Δεν θα προτιμήσετε το γραφείο μα, δεν καταλαβαίνω. Τι να σα πω. Να μου πείτε οι ημερομηνίε να κλείσουμε το πακετάκι. Τακ-τακ-τακ-τακ-τακ-τακ. Δεκτολόγια. Τακ, τακ, τακ, τακ. Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, ε. <σχει> Αφού λοιπόν είπαμε τόσα πολλά, ακούσαμε και τη συνομιλία του Αποστόλη με την κυρία που πήρε να κλείσει γη σκύη, να πάει στην Αυστρία ή κάπου εκεί, εμπάσχετο, ένα πακέτο που δεν έβγαλε άκρη, ε, έχει ώρα να ακούσουμε και ένα ανέκδοτο. Το σημερινό πασόκλυπον του 12,4%. <Ρι> το σημερινό πασόκλυπον του 12,4%. <Ρι> πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Με την κοινοβουλευτική του ομάδα είναι αυτό πάνω στο οποίο κουμπά η σταθερότητα, αλλά όχι η κυβερνητική σταθερότητα απλώς. Η στρατηγική σταθερότητα της χώρας. Γι' αυτό είναι πολύ και επίμονοι αυτοί που θέλουν την διάλυσή μα Και βεβαίω αυτοί που νιώθουν ότι προσωπικά λόγω του ρόλου μου στο Πασόκ, στη κυβέρνηση, στη συγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης τους εμποδίζω και χαίρομαι γιατί έχουν αυτό το αίσθημα. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Το σημερινό Πασόκ του 12,4% που λέει ο Βενιζέλος δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω, πιάνετε όλοι. Το εννοούμενο γιατί υπονοούμενο δεν υπάρχει πια σε σχέση με το Πασόκ. Η Άννα Μισελ λέει τα καλά νέα η νέα δημοκρατία και η κυβέρνησή της έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα μπροστά της για να απαντήσω και σε αυτά που θέσατε προηγουμένω. πρώτον πρώτον, θα λήξουν αυτές οι διαπραγματεύσει με την τροϊκά όπως λήξαν και όλες τις προηγούμενες φορές και θα έρθει η δόση και θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί δεύτερον Ναι, θα πιστοποιηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα και αυτό θα πιστοποιηθεί. Φυσικά τον ενδιαφέρει το, πιστο, το, το πρωτογενές πλεόνασμα, τον, το πρωτογενές το, το τον άνεργο, την άνεργο την διότι όταν αυτό θα μπειραστεί και θα αυξηθεί η αγοραστική ο δύναμη, πλεώνασμα. θα αυξηθεί η ρευστότητα Μα στην πλεώνασμα. οικονομία. Το ακούσαμε για το τελευταίο, που λέει ρευστότητα στην οικονομία. Μα έχει έρθει ρευστότητα από πέρυσι. Μας την έλεγε ο Σαμαράς, γίνανε οι ανακεφαλαιοποιήσεις και όλα τα απορώ. Πώ η Άννα Σιμακομπούλ είναι εκτό γραμμή και μα λέει ότι τώρα θα έρθει η ρευστότητα. Με αυτά τα αισιόδοξα σα αφήνουμε λαό. Αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλο Μαγκαζίνο και εμεί το βράδυ 10 παρα 10 τηλεοπτική Ελληνοφρένεια όπου ο Τσολιά μαζεύει γκριέ. Γεια σα. Μ' αρέσει που βγάζεις κάτι θέματα τώρα για τι. αυτές που κάνανε οι Γερμανοί. Τα, ε, δεν μπορείς, αν πάρουμε τι αποζημιώσει που ζητάμε και το χρέο κτλ. Ποιο θα τα πάρει, θα τα τα θύματα. Δεν γαμπτόμαστε, χα... λέω εγώ. Να χα... Ε, τι έγινε γαβρούλη Τι γίνεται παωκάρα, Θα το ζωνάζω και θα το λέω Τι Παράγκα παράγκα έλα μην μου ανοίγεις το στόμα Τώρα παράγκα Άσε που μαθηματικά Ο τίτλο είναι στο γαύρο Μόνο μαθηματικά Φίλε χθες το είχαμε όμως η διαφορά των 20 βαθμών. Πού ήταν Με τα σφυρίγματα Και με τη διατησία Έλα τώρα που λιμένο ήτανε Μα την έχετε πέσει όλοι! Εεεργαβού, σα φάξαμε, σα φάξαμε! Άσε που βρίσκετε κι εσείς και κάνετε τώρα, έτσι! Κεροσκόπη, παόκτζη! Και τα παόκια κεροσκόπη και οι βάζελοι κεροσκόπη. Βρήκατε τώρα που κυνηγάνε όλου του και έχετε πατήσει κάτω του γάβρου! Βρέει ηλίθεια, η εισαγωγή δεν είναι για σένα. Δεν βλέπει.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 φαρμακία εταιρείες. Μόλις πήραμε τα βιώδια εταιρίες 500% αυξηθήκαν τα βιώδια από το 2007. Κάνεις πάτρα και πετάγες αμέσως. Πόσο ηλίφιος είσαι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου Πόστολη. Γεια σου Φιλας. Τι κάνεις. Καλά. Το έμαθες, ε. Το έμαθες. Τι έγινε. Μετά την παρουσίαση της Ελιάς, είδες τι έκανε ο Άλέξης, ε. Τι έκανε. Το άλλαξε το όνομα. Ετοιμάζει την ψημιά τώρα <στολή> Έλα, τραγω, αγώ, τι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 Μας. Α, μπράβο! Γεια σου ρε, μου! Έλα ρε φίλε! Γεια σου ρε, τρέλα! Έλα ρε, βούσε ρε έρωτα! Να σου πω ρε παιχτή, προσκλησούλες για τον άσυμο δοθήκα, ναι! Ρε φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα που πίνεις σου καθυστερεί λίγο την αντίληψη, κόφτο να πούμε! Γιατί δεν δε κάνει, ε! Δεν κάνει! Πριν μισή ώρα της δώσαμε προσκλήσεις, σταμάτα το! Αποστόλοι καλησπέρα. Καλησπέρα με Σακού, σακού. ακούω, Λοιπόν, άκουσαμε. Πε Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Που είμαι τώρα και τι κάνει. Στο σπίτι μου είμαι, Δεν Πού να είμαι, να Πε Πες μου πού είσαι άτριχος. Λοιπόν, ράτσι, Αυτό ρε. πες μου μόνο τέλος. Αρκούδα, ρε, τι άτριχος, δω. Αρκούδα. Αγάπη μου Αποστολή Να φάμε μαζί το μέλι να σ' αλείψω να μην ξεκολλάει Λέγε Σε ό,τι σου διαβάσω θέλω να βάλεις μουσική υπόκριση δική σου Άντε από τώρα Θέλ... Ερωτικό είναι, τι είναι Θέλω να δω τα μούτρα τους Άντε. Στις εκλογές το βράδυ όταν Οι κάλπες κλείσουνε Και πέσει το σκοτάδι Άντε, Θέλω να δω και το χοντρό Αυτό το Βενιζέλο Εκείνο το κόμμα του έκανε πουρδέλο Άντε. Θέλω να δω τον τη ευγενία. Όταν θα ανοίξει το χωρίς, αυτό τις μαζικίας, θέλω να δω τον Υπουργό. Τελειώνουμε, το έχω πάει τρεις φορές τραγούδι. Όταν την καταμέτρηση θα το έχει παρά. Και εκεί προς το ξημέρωμα θέλω να δω Όταν στα αυτέ τις εκλογές, λαός θα του τον φώνει. Τέλος, τέλος. Η Μπάρμπη ξανάρχεται με καινούριο ένδυμα, καινούριο φουστανάκι, καινούρια κόμωση, καινούρια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 και δάκρυσαν οι εικόνες. Με η όβια υπομονή λένε κάποιοι, αντίθετοι, υποτίθεται στον χαρακτήρα μου. Σώπα σε κυρά δέσπινα και μην μπολιάζεις. Στοράς <Στονίσαι> τα <Στονίσαι> μην <Στονίσαι> ξέρεις. Όλοι είμαστε τυχεροί, όλες και όλοι. <Στονίσαι>